εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ τα υπόλοιπα τα πει ο Καλ ώρα του για την πάρα πάρα πάρα πολύ ψηλή ακροαματικότητα του σταθμού όλες οι εκπομπές είναι σε ανωδική πορεία κάθετη και ιδιαίτερα ο Καλ είναι νούμερο ένα ε, εκπομπή στον albidio14.com και αυτό οφείλεται σε σας βέβαια σε αυτόν όσον αφορά την εκπομπή του αλλά άμα δεν σε κανείς ό,τι και να λες, πάει χαμένο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 έχει ό,τι εναλλακτικό υπάρχει, πηγαίνετε, έχει ενδιαφέρον από το πρωί ως το βράδυ. Ο Δε Απολώνιος και ο Γρηγορίου θα έχουν και κάποιο μισά που θα μιλήσουν. Υπάρχει ένα ειδικό χώρος εκεί, είναι στο λόμπι δεξιά όπως θα μπείτε. Ε, θα περάσουμε και εμείς να δούμε φίλους και λοιπά εκεί πέρα το μεσημέρι, για το απόγευμα έχουμε του άγνωσους επισκέπτε στις 8. Όσοι πιστοί προσέλθετε Στο Κάραβελ αύριο Από το πρωί ως το βράδυ υπάρχει Το Therapy Planet Festival Και βέβαια δεν ξεχνάμε Το επόμενο Σάββατο Στις 5 ώρα Υπάρχει το σεμινάριο του Καλχάνιζ Ότι είναι δύο φορές το μήνα Το επόμενο Σάββατο Σήμερα 8 ή στα 5 το απόγευμα.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 οπότε μπορείτε να μπείτε να πάρετε πληροφορίε από εκεί. Επίσης, όσοι μπήκατε μέσα από χτέ και σήμερα και λοιπά, αναρτήσαμε το καινούργιο πρόγραμμα του σταθμού, γιατί είχαμε το περσινό, έχουν μπεί και καινούργιες εκβομπές μέσα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέντε, Πρασίβη και λοιπά, κανονικά όλα, οπότε μπορείτε να βλέπετε Όλες σε που έχουμε τα βραδάκια και να τις στηρίζετε και να έχουν και ακροαματικότητα γιατί όλες έχουν μια ιδιαιτερότητα και τις δικές τους γνώσεις που παρέχουν στους φίλους.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 Επικαιρότητα θα πούμε ίσει γιατί ε, πρέπει. Ναι, κάναμε... να μου ρίξει το σύστημα. Πάλι είμαι ένα λεπτό από τα ωριά μου πάλι. Δηλαδή Την είναι κατάσταση κάνω... η κατάσταση αυτή. Βάλει λίγο το χέρι στην τσέπη πρέπει να αυξηθεί το. Το βάζω σύστημα. και πιάνω μόνο το πανί.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 προβλέψεις Ελλάδα με το χάρτη του 1830 αλλά όχι με τον οροσκόπο 2 δεύτερη μοίρα των... του Διδήμου που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και προφανώς είναι λάθος. Ε, ωστόσο, οφείλω και μέσα από αυτό το μικρόφωνο να πω ότι είμαστε τρεις συνάδελφοι, οι οποίοι μεταξύ μας συμφωνούμε...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 ε, και στρατιωτικό. Ε, και αγόρι μου, λάδι στο λοιπόν, με το επίσης, έχουμε εδώ πέρα, θα πούμε διάφορα. Ο Γιώργος λέει για πληστηριασμού, δε γιατί δεν βλέπω να ξεσηκώνεται κανένας Θα τα πούμε όλα, φίλε Η Πένι λέει καλά που έχει καθυστερήσει το τέρμπι, καλησπέρα. Θρίλε τώρα, μη με, με πρίζονετε. Δηλαδή, είχα τον φίλο μου τον το Γιώργο το Βασιλάκο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 ε, Ευρωπαίοι πολίτε, είτε Βρυξελώνιοιτε ναι. είτε Γαλλιώτε. Ναι. Άσχετα να αν είναι μουσουλμάνοι, ναι, το ναι. θρησκευτικό και τα ονόματα του. Πρόσεξε να δει. Δηλαδή έχουν εδώ του πυρήνε του. Εγώ με μια διαφορετική δηλαδή ναι, νοοτροπίας α, πιστεύω και πιστεύω ότι α, αν φύγω εγώ, α πούμε, και πάω και ζήσω στη Γερμανία ή στην Αμερική.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 ναι το σταμάτησαν μάτς, γιατί πετάχτηκαν ναι. Μέσα δακρυγόνα Και τέτοια Μεταξά που τη διάβασε ένας αστυνομικός Λέει χαροπαλεύει γιατί του πετάξαν το δακρυγόνο στο κεφάλι Έλα, ναι Αυτά είναι ε, περιμένετε να η Ελλάδα Δεν είστε καλά Δεν είστε καλά Πάνε να δουν ένα ματσάκι Και αντί να πάρουν τον πασατέμπο τους Έχει ωραία μέρα να κάτσουν να απολαύσουν το τερμπί Σκοτώνονται μεταξύ του.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 Ripen, cut off her head put the rest of her body in the refrigerator and her piece by piece put her in the refrigerator put her in the freezer and when her ate her took her bones to the Bois de Boulogne by chance the taxi driver noticed him burying the bones you can't believe, believe me truth is stranger than fiction he drives there every day. Στον αμπελτοδεκατέσταρα.com και κάθε Σάββατο 28 είναι κοντά σα ο τεράστιο ο φωτοβολή ο, ο οποίο μου ρίχνει το σύστημα κάθε Σάββατο. Και τον αναγκαστώ να, να αγοράσω και άλλη χωρητικότητα. Έχουμε κάτι γίγα, αρκετά πάρα πολλά. Τα κάνει off. Λοιπόν, καλό λέω, Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Είναι κάποια μηνύματα στο τσάρτ, θα τα προσπεράσω. Θα τα πεις ύστερα, κάνε το τη ροή σου και μετά Καταρχήν πάμε λίγο στο θέμα Σακελαρίδη Το θέμα Σακελαρίδη oh, oh, Λοιπόν, δεν ξέρω εγώ αν είναι καρότος, μπισκότος ή αγκούρις Έτσι το θέμα έγραφε είναι... το μακελιό Ναι καλά okay. οκ ε, Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι μπισκότος ή καρότος ή οτιδήποτε Εγώ ξέρω πάντως ότι οτιδήποτε και να λένε φάνηκε πιο άντρας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 Uh, Εντό uh, εισαγωγικών. Γιατί δεν παρέτησε, τον παρέτησε. Ένα αυτό. Δεν παρετήθηκε ο Σακελάρη, τον παρέτησαν και τον, και τον παράτησαν. Έτσι. Το θέμα είναι ότι πάω λίγο να πετάξω μια πυρηνική βόμβα. Uh, ο το νομίζω ότι με αυτό που έκανε. Πήρε πάρα πολλούς πόντους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Άνοιξε ε, λιγάκι ε, τα πράγματα ε, προκειμένου να ακολουθήσουν κι άλλοι. Αυτό κρατήστε το. Λοιπόν...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 Πριν συνεχίσει έχω να πω στου φίλου που ενδιαφέρονται ότι το επόμενο Σάββατο από τις 3 μέχρι τι το βράδυ στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών <κοκοί> υπάρχει μια εκδήλωση που λέγεται Ελλήνων Τέχνη Πολεμική. Παρασκευή, συνόμι Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο, 27 και 28 Νοεμβρίου, την άλλη εβδομάδα.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 ένα μια προσπάθεια διαφορετική ο καθένας ε, με, τόσο θα ανάρθει ο Ματσότας ο μου που το καλείς έτσι αν μακούει, όσο και ο Γιάννης Οδυζόπουλος ε, και αυτός φίλος αγαπητός Αυτή θα είναι στο Champions League ε, Λογικά είναι βέβαια 19-12 ε, είχαμε Είχαμε κάνει μια προσπάθεια αυτό τελείω ο καθένας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 θα ανεβεί και μάλιστα δείχνει ότι θα έχουμε και α, άνοδο του εμπορίου. Τέλος ο Δίας που είναι κιός γνωρίζετε από ε, κλασική είναι ο μεγάλος ευεργέτης του Ζωδιάκου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 Μισό λεπτό μην γίνησε. Βαζω μια τραγουδάρα για να κάνει τη δουλειά σου. Okay. Μισό λεπτό είχαμε τη φίλη. Μια καταπληκτική κομματάρα mistreated, White Snake. Κάθε Σάββατο, κάθε Σάββατο στι 8, ο Καρχάιτζόντιγκερ είναι εδώ και κάνει ρεκόρ ακροαματικότητα. Και δράτω με τι που το τραγούδι είναι λίγο μεγάλο και θέλω να το κόψω μάραση. Χάνει το βάλω καιρό. Ε, μη χάσετε αύριο του άγνωστοι επισκέπτε στι 8. Έχω δύο εξαίρετου καλεσμένου, τον κύριο Γεωργίου τον Κωστά και τον κύριο Ποταμιάνο τον Κώστα. Και θα πούμε καταπληκτικά πράγματα στο τετράωρο που έχουμε στη διάθεσή μα αύριο βράδυ 8. Εδώ, αλμπέντο14.com. Άγνωστοι επισκέπτε.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 Τέχνη πολεμική, τρεις χιλιάδες χρόνια Ελλήνων πολεμιστών. Βαράν και τα τηλέφωνα τώρα. Επειδή είναι ζωντανή η κομπή, τα αφήνουμε όλα ανοιχτά. Χορηγό επικοινωνία είναι το περιοδικό Στατιωτική Ιστορία και εμείς εδώ από τον Αλβέντο στηρίζουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Παρασκευή Σάββατο Πολεμικό Μουσείο, Κυριακή Καραβέλ. Λοιπόν, για συνέχιση αγαπητέ. Να συνεχίσω, κάποιο ε, θέλω να πω δύο-τρία και έτσι προεξαγγελτικά για να κλείσουμε λίγο κάποια θέματα. Ε, η Μίδια λέει, κύριε Κάρλ θα στείλουμε στρατιώτες αν γίνουν χερσέδες επιχειρήσεις. Ε, κάποιο εδώ δεν στέλνουν οι Αμερικάνοι, που τους έχει πάει 5-5 που είναι κυπερδύναμοι. Ναι, ε, με, το με... 17 θα έχουμε μνημόνια Κάλλη θα έχει έρθει ο στο Το 17 δύσκολο να έχουμε μνημόνια Με λόγω εγώ ο θα πάει ε, Ο Σακελαρίδης για να ρίξουμε έτσι και μία μ, Έτσι Πρόβλεψη, εκτίμηση, πίτρο όπω θέλετε Ο Σακελαρίδης δεν είναι τυχαίο Ότι η ρήξη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 <σίες> uh, uh, ποιος ηγέτης μωρέ κανένα κουλός πάλι θα κυβερνά εντάξει κοίταξε να δεις αυτό είναι άποψη σου φίλε κάνει υπομονή εμείς ούτως ή άλλως τα έχουμε πει το τι είναι να γίνει οι θέσεις αρισμάς είναι δηλωμένες ε, είχες πει λέει για επεισόδιο όμως του Δεκεμβρίου του 8 έχεις σχέση ανακοίνει στον πυρίο τη φωτιάς ότι τα Χριστούγεννα θα κάψουν την Αθήνα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 η Μίδια λέει ο βασιλιάς επιστρέφει ε, Είναι ένα ωραίο ερώτημα θα το απαντήσουμε κάποια άλλη στιγμή ε, Πάντως ε, όσον αφορά α, το χάρτη γιατί ρωτήσατε αρκετά για το διάδοχο Παύλο Έχει έναν εξαιρετικό χάρτη Κρατήστε το αυτό Καρλ uh, θεωρώ ότι επιβεβαιώθηκε όταν μιλούσες Με κάποια γενικότητα βέβαια για κάποιο μηδενισμό Τον Νοέμβριο Στην οικονομία uh, Και προβλήματα με τις τράπεζες Συμμετοχέ των τραπεζών μηδενίστηκαν κυριολεκτικά Στις νέες αγκαιριαφαλαιοποιήσεις uh, Έχεις δίκιο Κατά κάποιο τρόπο Η Μίδια λέει Χρυσή Αυγή αν δεν βγει εκτό νόμου θα κυβερνήσει Νομίζω κάτι έχουμε πει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 γιατί Μετά το μουσικό διάλειμμα, το οποίο το κομμάτι είναι αφιερωμένο στην κυρία Μαρίνα Κάπα, που μου ζήτησε να βάλω κάτι από αυτό το γκρουπ. Εάν μα ακούει κανεί, εννοείται anybody listening. You can almost taste the fruit.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 Δηλαδή, μυαλό δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Θα σου εξηγήσω ότι ακριβώς γίνεται φέτος με την Κύπρο. Ε, η Κύπρος, καλός ή κακός, ε, έχει να αντιμετωπίσει τη δυσμένεια εντός εισαγωγικών τόσο του Ποσειδώνα όσο και του Κρόνου. Και λυπάμαι που το λέω, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τη συγκεκριμένη χρονική κομβική περίοδο έχει πανταλληλόσα κατάλληλους ηγέτες δεν θέλω να το πάω παρακατώ απλά σας τονίζω ότι η φετινή χρονιά έχει ποση σε δυσαρμονική όψη αντίθεσης με τον Άρη επειδή για να ασχοληθεί κανείς με την αστρολογία Πρέπει να είναι λίγο ε, ψυχαστηνή, θα έλεγα. Να ψάχνει, να μελετάει, να ερευνά. Όταν έγιναν τα σχέδια τύλα και δύο αντίστοιχα, ο Ποσειδώνας ήταν πάλι σε δυσαρμονική όψη με τον Άρη. Είχαμε Ποσειδώνα στον Τοξότη, αντίθεση με τον Άρη της Κύπρου. Ωραία. Βεβαίως, ο Ποσειδώνας είναι κυβερνήτης του 11ου, έχει να κάνει και λίγο με το πολιτικό σύστημα. Μέσα από τον 6ο έγινε η αντίθεση αυτή, δουλέψαμε δηλαδή στον άξονα 6ου 12ου. Uh, και φέτος έχουμε το έξις, έχουμε το ότι uh, μέσα στο ζώδιο του τοξότη στον έκτο οίκο έχουμε το κρόνο άρα θα παίξει εκείνη την περίοδο Κρόνος αντίθεση με Άρη Κρόνος αντίθεση με Σελήνη Ποσειδώνας τετράγωνο με Άρη Ποσειδώνας τετράγωνο με τη Σελήνη Κάποιοι φίλοι που με ακούνε Που είναι από την Κύπρο και τους χαιρετώ Και τους καλύτες περίζω Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι Κοιτάξτε να δείτε, εσείς στην Κύπρο ε, κατά καιρούς έχετε κάνει μεγάλες στρατηγικές κινήσεις. Είχατε σποραδικά ηγέτες οι οποίοι α, κοιτούσαν μπροστά ε, σε αντίθεση με εμάς που είχαμε μόνιμα ηγέτες που κοιτάγανε την τσέπη τους. Με μόνοι, για να πάμε τα τελευταία 40 χρόνια ας πούμε, με μόνη εξαίρεση θα έλεγα τον καραμαλί, αλλά τον καραμαλί της Ραφίνας όχι τον Εθνάρχη ο οποίος ε, είχε μία ήταν τίμιος, ήταν έτιμος, αλλά ήταν λίγος για μένα θεωρώ ότι η χώρα αυτή πάει να συρθεί σε έναν διχαστικό και εξευθυλιστικό συμβιβασμό μην ξεχνάτε ότι αυτός που έχετε απάνω για να μην τον χαρακτηρίσω ήταν, υπέ, ήταν υπέρμαχος του σχεδίου Ανάν από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχετε υπόψη σα το ότι στρατιωτικά επειδή έχουν γίνει τεράστες επενδύσεις και τεράστιες συμμαχίε τόσο με το Ισραήλ όσο με την Αίγυπτα αλλά κυρίω με την Τουρκία με την Ρωσία σύνομη δεν θα πρέπει να φοβάστε απλά θα ξέρετε ότι αυτός που έχετε απάνω είναι να φίδι στον κορφό σας σήμερα η εκπομπή έτσι είναι λίγο πιο εχμηρή από ό,τι συνήθως αλλά έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά του τουλάχιστον έτσι όπως τα νιώθω εγώ και για μένα θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο και πάρα πολύ τυχερό που βρίσκομαι σε αυτό το μικρόφωνο και έχω έναν άνθρωπο που μου δίνει το ελεύθερο να λέω τα πράγματα όπως τα νιώθω και τον ευχαριστώ πολύ πάμε σε ένα διάλειμμα 14 και την εκπομπή το Full των Άστρων με τον Καρχαϊζότιγκερ κάθε Σάββατο στις 8 Επαναλαμβάνω, εμένα αυτή είναι η παρεμβασή μου να πάτε την Παρασκευή και το Σάββατο στο Πολεμικό Μουσείο να δείτε ελληνικές στολές από 3000 χρόνια μέχρι τη σύγχρονη εποχή Είναι ενδιαφέροντες τις εκδηλώσεις, ενδιαφέροντες, εκδηλώσεις ο τίτλο είναι Ελλήνων Τέχνη Πολεμική 1. Και όπως είπα, Therapy Planet Festival με καταπληκτικά εναλλακτικά θέματα και ομιλίες. Τα απόγευμα θα είναι και οι δικοί εκεί ο Απολώνιος και ο κύριος Βηγορείου, ο Μιχάλης, στο Κάραβελ την Κυριακή, από το πρωί ως το βράδυ. Παράλληλα δε, για πριβέ ραντεβού όσοι ενδιαφέρονται και είναι αρκετοί από ό,τι μαθαίνουμε στη βδομάδα εγώ, για την Τετάρτη 25 του μηνός Στα στοιχεία που έχει Η σελίδα του σταθμού επάνω Μπορείτε να στείλετε το email ή sms Ή τηλέφωνο οτιδήποτε Το Σάββατο βέβαια για όσους ενδιαφέρονται Και είναι η στέση να ε, Είναι κοντά στην Αθήνα Και είναι η τηλεφωνο οτιδηποτε το σαββατο βεβαια για όσοι ενδιαφερονται και ειναι η να ειναι κοντα στην αθηνα και ειναι η να ερθουν στο σεμινάριο που κάνει ο Καλ Το Σάββατο στις 5 η ώρα αρχίζει Γιατί στις 8 έχει την εκπομπή του 28 του μηνό Το Σάββατο που μας έρχεται Επίσης Κάντε ενημέρωση Στα στοιχεία που σας είπα Και αύριο μου χάστην γνωστή Άγνωστοι 8 Με δύο καταπληκτικούς καλεσμένου Και με πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα Για τέσσερις ώρες το βράδυ θα είμαστε εδώ Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αυτά από μένα Επιστρέψα μου εγώ να πω με τη σειρά μου Ότι Το Σάββατο που έχουμε Το σεμινάριο Όσοι παρευρεθούν θα έχουν τη δυνατότητα α, να δουν και από κοντά α, την πλήρη εφαρμογή της κλασικής αστρολογίας υπό την τεχνική, υπό την τεχνική του κλειστού κυκλώματο. ενώ παράλληλα θα μπορέσουν να προμηθευτούν όσοι βέβαια επιθυμούν και το βιβλίο το Αναλόγο που είναι ένα τεχνικό εγχειρίδιο με χάρτες και παραδείγματα και όλες τους κανόνες που διέπουν αυτή τη τεχνική την οποία έχω αναπτύξει που θα σας οδηγήσει έτσι σε πολύ αξιόλογα συμπεράσματα συνεχίζουμε λοιπόν φτάνουμε στο θέμα της Κύπρου όπως είπα για μένα α, η Κύπρος έχει μπει σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη περίοδο και μπήκε σε επικίνδυνη περίοδο και αξίζει να σημειωθεί το ότι α, ο Πλούτονάς με το που πάτησε έτσι, προς τον 8ο οίκο αρχίσαν τα οικονομικά προβλήματα. Τα οικονομικά προβλήματα τα οποία όμως λόγω του ότι η Κύπρη είναι τρομερά ισχυρή ως έμπορη θα καταφέρουν να τα ξεπεράσουν εντός του 16 τέλη ο ουρανός έχει να κάνει κάποιες εξαιρετικές όψεις και νομίζω ότι μπορεί να έχουν λόγω το ότι ο ουρανός θα τριγωνίσει τον ουρανό το γενέθλιο που είναι του 9ου και του 10 και ίσως να έχουμε και κάποια πολύ σημαντική αλλαγή στην πολιτική σκηνή αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με εδάφη και τέτοια. Νομίζω είναι μια περίοδος που αν κυνηγήσει η Κύπρος δικαιώματα θα τα καταφέρει. Ε... Θέλω επίσης να τονίσω το εξής ότι αυτό που με προβληματίζει λίγο στο χάρτη της είναι ο Ποσειδώνας. Δηλαδή νομίζω ότι ο Ποσειδώνας κάνει τεράστια ζημιά ε, και ουσιαστικά εκεί πέρα ε, οι Τούρκοι γνωρίζουν ε, το πότε θα χτυπήσουν. Δεν χρειάζεται οπότε να φοβάστε εσείς φίλοι ΕλληνοΚύπριοι περαιτέρω σύραξη γιατί η Μεσόγειος είναι ρωσοκρατούμενη πλέον. Αυτό όποιος δεν το ξέρει είναι η τρελός ή η η Οι Ρώσοι έχουν έντονα συμφέροντα τόσο α, στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο το ότι εστάληχτες, εσπεσμένα α, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας... Και φυσικά δεν ήταν για να πει ότι α, δεν σας θέλουμε οπλικά συστήματα. Ήταν άλλες. Ε, ε, Άλλα ο πράγμα ήρθε να το πει. Μελετώντας λίγο το χάρτη του Έλληνα Πρωθυπουργού, εμέσω πριν σαφώς του εστάλει το μήνυμα ότι κοίτα α, ή θα ρότα... Ή θα σαπαγάγουν οι εξωγήινοι, το άλλο εξωγήινοι μπορεί να είναι τιμένοι εξωγήινοι, να είναι κάτι άλλο ας <συσκλή> πούμε. Η Υφυγένεια λέει Αχ Κάρ και το 1974 περιμέναμε τους Ρώσους, αλλά ακόμα τους περιμένουμε. Το 1974 η Υφυγένεια ε, στη Ρωσία με μια κολυνό εργαζόμενα. Λοιπόν δεν είχαν οι άνθρωποι μαντήλοι να κλάψουν. Τώρα μιλάμε για μια υπερδύναμη τόσο οικονομική όσο και πολιτική και στατιωτική ε, η Μαρίνα λέει βλέπω τώρα την περιοχή της ειδωμένης βλέπεις Καρλ ντου σε από εγκλωβισμένους μετανάστες άμα ε, γενικά και η περιοχή εκεί πέρα λόγω το ότι είναι και λίγο η περισσότερη της, εθνικής φρουρα, της εθνοφρουράς ε, θα, δεν θα ήθελα να κάνουν κατά, κάτι λάθος Νομίζω η Τουρκία έχει μπει σε μια κατάσταση επιταχημένης διολίσθησης. Θα έχει πολύ έντονα θέματα. Ε, είναι αυτό που σας είπα ότι σιγά σιγά ε, το θέμα με τους λαθρομετανάστες ε, αρχίζει και, και αποκτά μεγάλη ισχύ και αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί να μην ξαναλέμε για την ιστορική επανάληψη Ανόδου ακροδεξιών, στοιχείων και ούτω καθεξής Έχω ένα μήνυμα Το οποίο μου ήρθε από χτες προχτες Από ένα φίλο και Όταν οι άνθρωποι είναι ευγενικοί Συνηθίζουμε να μην τους καλάμε χατήρι Το, το μήνυμα αυτό έλεγε ε, να πούμε λίγο για την Κίνα Επειδή ο χρόνος ε, Μας πιέζει και μας πιέζει ε, Αρκετά λόγω του ότι σήμερα Έχω μαζί μου και το ένατο την κεράκι ας πούμε Έχω την Ναταλία την κόρη μου μαζί στο στούντιο Και θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο νωρίς Γιατί άμα ξεκινήσει από τώρα τα ξενήθια στα 13-14 θα την κυνηγάω σε τίποτα συναυλίες Η οποία είδε τη φωτογραφία στο στούντιο και σε Παιδί δικό μου είναι τίθεα ε, ναι. ε ναι Πάμε λίγο να δούμε τα τις Κίνας Η Κίνα αυτή την περίοδο έχει ένα Πλύττονα στο 12ο Και μάλιστα ο Πλύττονας κάνει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα όσο και με τον Ερμή της έφερε τα προβληματάκια α, μέσα, στον, α, τον, α, μέσα στον Αύγουστο με την επιβράδυση της οικονομίας αλλά και τα προβλήματα τα οποία ήταν στην επιφάνεια όσον αφορά με την απώλεια πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στο χρηματιστήριο και τώρα πλέον θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Κίνα είναι ένας, α, μια υπερδύναμη η οποία έχει τον κρόνο στο δέκατο στην παρούσα φάση αυτή η διέλευση του κρόνου Μόνο καλή δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί λόγω του ότι οτιδήποτε α, σχετίζεται με τον χρόνο, θα πρέπει να έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το πράγμα να το λάβουμε ότι οτιδήποτε σχετίζεται με τον χρόνο, έχει να κάνει ότι θα μας ανταμείψει ή θα μας τιμωρήσει βεβαίως ακριβώς όπως α, μας αξίζει οι Κινέζοι μη φανταστείτε ότι φτάσανε στην κορυφή της οικονομίας του πλανήτη επειδή ήταν λιτοδίετοι και τρόγανε μόνο ρύζι. Έχουν κάνει αρκετά οικονομικά τερτύπια περίεργα. Έχουν βιάσει την εκεί περιοχή και ουσιαστικά Α, αρχίζει σιγά σιγά μια κατάσταση όπου εντάξει δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καταστροφή οπωσδήποτε όμως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μια, ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο ε, που θα έχει ε, επιβράδυνση η οικονομία τη. Καταπληκτικό κομμάτι, Christopher Cross, Right Like the Wind, albedo και η εκπομπή του Full Tonights κάθε Σάββατο στι 8. Επαναλαμβάνω, μάλλον από στου φίλου. Μερικοί πάλι έχουν διακοπεί, άλλοι δεν έχουν. Τέλο πάντων, αυτά είναι θέματα που συμβαίνουν. Η εκπομπή που είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα θα την παίξω σε επανάληψη στι 12 το βράδυ σήμερα, δηλαδή μετά από δύο ώρε. Όσον αφορά την άλλη την περίεργη τη... του περασμένου Σαββάτου που ήταν 3,5 ώρες διάρκεια πρέπει να βρω χρόνο μέσα στη βδομάδα όσοι θέλουν να μου πούνε διότι μετά τις, τις 7-8 κάθε μέρα έχουμε τη ροή του προγράμματος με ζωντανές εκπομπές και δεν μπορώ να τη βράδυ που όλοι διευκολύνεστε. Αύριο 8 εδώ οι άγνωστοι επισκέπτε με τον κύριο Γεωργίου και τον κύριο Ποταμιάνο Είναι συγγραφείς ιστορική κλπ θα έχουμε καταπληκτικά θέματα να θίξουμε Όπως για τον Άρη και όχι μόνο Και έχουμε αναρτήσει το καινούριο πρόγραμμα πλέον από χτέ ή προχτές Και μπορείτε να μπείτε να το δείτε Τι έχουμε τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και ούτω καθεξής. Και μην ξεχνάτε την επικοινωνία με το info.papakialbedo14.com για προσωπικές συναντήσεις με τον Γκάρλ, ο οποίος διαθέτει το χρόνο του κάθε Τετάρτη μετά τις 3 και το Σάββατο το σεμινάριο που έχει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Κύριε Γκάρλ. Επιστρέψαμε, βλέπω ότι εδώ πέρα οι περισσότεροι έτσι φίλοι είναι λίγο ψαχμένοι, ο 1453, έτσι, σημαντικό νούμερο η ημερομηνία Ο Παύλος λέει πρώην διάδοχος τη Ελλάδας Είναι πρωτότοκος γιος του πρώην βασιλέα των Ελλήνων Κωνσταντίνου του Δευτέρου Και της Άννας Μαρίας, γεννήθηκε 20 Μαΐου του 1967 ναι, Στο Τατόι, ως πρίγκιπας Παύλος της Ελλάδα και της Δανίας Μάλιστα ευχαριστούμε Wikipedia. Ε, λέει, η, πλάκα είναι, η πλάκα είναι με την κομπλέξα Που μας δέρνει ω λαό mm -hmm. Και την πολιτική σκηνή Κατ' επέκταση Οι άνθρωποι αυτοί Δεν μπροσάφτουμε τώρα την πολιτική σκοπιμότητα Είναι mm -hmm. γεννημένοι mm -hmm. στην Ελλάδα okay. Και δεν έχουν ελληνικά διαβατήρια mm -hmm. Και δίνουν ελληνικά διαβατήρια Και ηθαγένεια που Απαγορεύεται mm -hmm. από τη φύση των πραγμάτων That's... Άλλο χαρτιά, υπηκότητα Και άλλο yeah. ηθαγένεια That's... Σε ό,τι λάσπη κυκλοφορεί εγώ θα σου πω κάτι άλλο Εγώ και δεν εγώ είμαι βασιλικός ναι. ε, Μιλάμε θα, τώρα αδογμάτιστα Θα σου πω κάτι και βάλ το λένε στο μυαλό σου Και επεξεργάζω το λίγο όπως και οι φίλοι ακράτες Στο δικό μου Η... Έχεις το μάτι Όπως το, το λένε ο... ο παππούς ο. του Κωνσταντίνου Απελευθέρωσε όλη τη Μακεδονία Ναι Και ο άλλο yeah. ο Εθνάρχης Έδιωξε τον Ελληνισμό εκεί μετά από 40.000 χρόνια Και έγινε Εθνάρχης Λοιπόν, αν δεν ξεκομπλάρει το εγκέφαλό σα, παιδιά, μην mm -hmm. περιμένουν ούτε οι εξωγήινοι. με ρωτάνε τι Κυριακέ, λέει, θα έρθουν οι εξωγήινοι. Οι εξωγήινοι δεν πάνε σε μαλάκε. Αυτό είναι δεδομένο να το ξέρετε. Εγώ συζητάω μαζί του 35 χρόνια τώρα, σε μαλάκε δεν πάνε. Διότι θεωρούν από τον πιο κορυφαίο ερευνητή στον πλανήτη που δεν ζει σήμερα, μέχρι αυτόν που ζει και τον πιο ηλίθιο που μπορεί να ασχολείται με αυτά, ότι είναι ανωτέρα νοημοσύνη. Είναι δυνατόν μια ανώτερη νοημοσύνη να ασχολείται με τους μαλάκες που είμαστε εμεί εδώ Δέκα εκατομμύρια και καθόμαστε και κοιτάμε τους άλλους και τους λέμε μαλάκες Αφού τους έχουμε ψηφίσει Που πάτε ρε πρόβατα Συνέχισε ε, Εγώ ήθελα να πω έτσι επειδή αυτή η πάσα ήταν πάρα πολύ ωραία Ότι ε, και διαφορετικά να το δούμε ωραία. Ο άλλο λέει σήκωσε... 200 τόσα κιλά Και τον κάναμε Έλληνα ε, και, και ο Κωνσταντίνος έφερε χρυσό μετάλλιο Μα τον... δεν, είναι κακό, δεν είναι κακό αυτό Αλλά Έχει. το ένα δεν αναιρεί το άλλο Δηλαδή είμαστε παράφρονες Εγώ απλά με τη σειρά μου να επισημάνω αστρολογικά Έτσι Δεν τον έχουν Άκου να σου πω Τα παίρνω εγώ ξέρεις Δεν τον έχουν στο κλαμπ Τι εννοεί τα παίρνω κρανίο ή τα παίρνω με Άμα νοχή. τα παίρνω αλλιώς ε, Θα κάνω άλλε δουλειέ. Λοιπόν, εγώ τα, τα κάψα και δεν έπαθα τίποτα Ας προσέχανε οι υπόλοιποι που είναι στον κανάπε Λοιπόν ε, Δεν τον έχουν στο κλάπ των Ολυμπιονικών Το αντιλαμβάνασα να. Και υπήρξε ολυμπιονίκης ουστιοπλοείας Και από εκεί πήρε τα πάνω της, Η ουστιοπλοεία και σήμερα Βγάζει κακλαμανάκηδες και και, και, και, και. Mm -hmm. Το 1960 στην Ολυμπιάδα της Ρώμης That's. Για να καταλάβει τώρα Τι μαλάκες λαός είμαστε γιατί για τους πολιτικούς δεν έχουμε λόγο Απλά εγώ να Επισημάνω Ότι από τη στιγμή Που α, Είχαμε κυβέρνηση αριστερά Αριστερά τέλος πάνω και και Συνόμοι ναι. Συνόμοι για τα πήρα τώρα Συζητάνε οι μαλάκε Με την Ευρώπη ναι. Είναι εναντίον του Έλληνα βασιλέα ναι. Πρόσεξε και η εννιά τα 9 κράτη στα 10 στην Ευρώπη έχουν βασιλεία Ισπανία, Αγγλία, Βέλγιο που είναι η πρωτεύουσα της ΕΟΚ οι Βρυξέλλες Ολανδία. Έχουν βασιλεία Ολλανδία, Δανία, Σουηδία Που έχει εντός αγωικών σοσιαλιστικό μοντέλο διοίκησης Αλλά δεν αναιρεί το ένα ταλό άλλο Και δεν θυμάμαι και που αλλού Και εδώ οι μαλάκες ακόμα είναι στο 1931, στην εποχή που φάγανε τον Καποδίστρια. Δηλαδή είναι μαυροκορδάτι όλοι. Κλείσανε το ντρομοκράτη, θα λέγαμε σήμερα. Κολοκοτρώνει στη φυλακή και λένε: Ποιο μαλάκα θα μα σώσει. Κανένα δεν πρόκειται να σα σώσει. Γεια σα. Συνέχιση. Το Καρποδίνης, <χαι> Δεν ξέρω, πρέπει να του στείλανε από πάνω. Έχω πληροφορία ότι αυτό. Και τη Φλόρινα... μπείτε και αύριο να ακούσετε κι άλλα. Στι 8. <χαι> ήρθε από τη Φλόρινα το. Ο, θα είναι, φωτιστικό Ω, οι oh, φίλοι μας, η Βιολέτα Την καλησπέρα μου, κουκλά μου Μας, μας έστειλε Ατ' η Φλωρίνα Με το κτέλ Ένα ντίζελ τσίπουρο ναι. Καταπληκτικό πεντακάθαρο Οικιακό, πήγα και το πήρα Και έχουν ένα καταπληκτικό Έχουν ένα συλλόγο Τον οποίο θα τους προβάλλουμε γιατί είναι Τοπικού χαρακτήρα θέμα Η Μάκδα λέει Έχω μια ωραία ερώτηση Γιατί έχουμε ψαχμένο κοινό Πρέπει να το αναγνωρίσεις Η Μάκδα λέει Δηλαδή αν ένα Βασιλικό Τι θα έλεγες Θα έκανα τη γλάστρα Έτσι Παιδιά εγώ δεν είμαι πολιτικό μαλάκα δεν είμαι Απλούστατα Λοιπόν Την αγάπη μου Με αυτά και με αυτά α, Πήγε δέκα και τόσο Οδεύουμε προς το τέλος Εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ε, μ' αρέσει που υπάρχουν και κάποιοι που είναι λίγο αντιρρησίες και έτσι. Είναι καλό να υπάρχει ο διάλογος. Απλά από το να μινάρουμε που λένε και στην Πάτρα καλό θα είναι να έχουμε επιχειρημάτα. Ε, το 16 ζυγώνει. Εμείς είμαστε εδώ. 19 του μήνα του Δεκέμβρη θα έχουμε μια έτσι μεγάλη μάζοξη. Ε, νομίζω θα είναι και ο Ελευθέρη Οπότε <laughs> καρποδίνει yeah. αγόρα σε χώρο. Ε, Πώ το λένε. κάνας ένα bank. Γιατί θα είναι ολονυχτία Λες και είμαστε στον Άγιο Εφρέμ, Έτσι Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία Λοιπόν βάζω ένα τραγούδι που μου ζητήσανε Πελώμα μαμποκιού Ύμνος στη Ζωή mm -hmm. Και επανερχόμεθα Βλασάρας και Σία Τσαράς. Ακόμα και αυτό είναι επιλογή του κύριου Καλ και επανερχομεθα. Όταν συμβαίνει, κύριε Κασιδιάρη, κύριε Γεωργιάδη, λοιπόν, σε, σε, σε Έλληνε μετανάστες, Στον κύριο Κασιδιάρη η άποψη, αναφέρομαι. Η είναι η σωστό. Το θέματό μου είναι ότι όποιο χέρι αλλοδαπού, είτε αυτό είναι Αφγανό είτε είναι γερμανό. Πειράξει η Έλληνα κανονικά θα έπρεπε να κόβετε. Αυτή είναι η επίσημη άποψη του κόμματο. Αυτό είναι όμω τη Γερμανία. Πάντως, αυτή είναι η άποψη γερμανία. είναι και στη Γερμανία. Αυτή είναι η άποψη του κομμάτι μου μάλιστα. Δεν μας είναι δηλαδή άλυψα. να πηγαίνει με τον νόμο και με αυτέ τι διαδικασίε που μα είπατε. Ε, Αλλά ενδεχομένω να ήταν κάποιο συμβολικό Έτσι, αυτό που είπα, όπω συμβολικό ήταν και αυτό που γράφτηκε στο άρθρο που προαναφέρατε ότι η χρυσή αυγή έχει συντελέσει στην αφύπνηση τη εθνική μα ταυτότητα. Αυτό είναι μια για διαμισίσει και για το δρόμο τη δικαιοσύνη. Αποτελεί τιμή για εμά. Ότι η χρυσή αυγή έχει συντελέσει στο να αφιεμιστεί η εθνική ταυτότητα του έλεγων. Επιστρέψαμε. Ε, νομίζω πέρασαμε ωραία σήμερα. Θα Είχα. το, το κλείσει εδώ για να ξέρω τι θα κάνω κι εγώ. Έτσι σηλιά, να βάλει τη μουσικά. Φινάλε πάμε. Το φινάλε γιατί. Δώσει στο κοινό σου ένα ανκόρ Εδώ βγαίνει ο, ο καλλιτέχνη, τον χειροκροτάνε, πέφτει κουίντα, ξαναβγαίνει, Ξέρεις, να. Κάνε ένα βραβείο. Σα αξίζω και τέτοια. Ναι. Θα σου βάλω μια κομματάρα που έχω ετοιμάσει και θα γουστάρουν πάρα πολύ οι φίλοι μας. Ωραία. Πες κάτι για μένα, πε κάτι. Για σένα. Ναι, δηλαδή για χάρη μου. Έτσι, πώς λέει και ο αντίπαστος, από πού θε να αρχίσω. Λοιπόν, ε, καλαρχήν σήμερα νομίζω περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Το σύστημα κρέμασε, κάτι πρέπει να γίνει, για να πω και για σένα θα κάτι. Θα το κάνω ρε παιδί Έτσι. Μου, next week. Που <laughs> στη σήμερα ε, ναι. λοιπόν. ε, Πώ μιλάς έτσι έχεις και το παιδί σου εδώ Ναι το παιδί έχει συνεχίσει Εκπαιδευμένο παιδί. είναι έτσι. Καλά με τέτοιο πατέρα που έχει παιδί μου ε, Λυπάμαι αλλά Για πάρτι σου είμαι περήφανος. Λοιπόν. Για μένα θεωρώ Ότι η εκπομπή πήγε ωραία Μ' αρέσει να έχουμε κόντρες Είμαι άνθρωπο άνθρωπος που την επικοντρώ την κρόνταρα Αρκεί να υπάρχει επιχείρημα Τώρα μιλάμε λέμε και το κοντό μας και το μάκρυ μας ε, Χουμωράκι κάνουμε έτσι, όλα χυμωράκι, καλά πάρα πολύ ωραία Νομίζω καλύψαμε από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Τελείω. Και κάτσαμε στη μέση. Καθίσαμε στη μέση. Στο παλούκι. Ναι, όχι απάνω ακριβώ. Στους παρυφέ, α πούμε, πα περιπτώσει. Ε, πήγε ωραία η εκπομπή. Ε, Έχει κανένα κομμάτι έτσι δυνατό, Έχω μια κομματάρα. Την αφιερώνω σε σένα ναι. που μου ρίχνει το σύστημα και θα με βάλει να τρέχω. Ναι. Και σε όλου του φίλου Μιχάλης Νικολούδη, ο ήλιο Θεό. Ωραία you. Mm -hmm. Έχω τον ήλιο Θεό Με του Αγέρα τον Έχταρ Αγκαλιάζω και γη κι ουράνω. Και χωρί τα φτερά δεν φοβάμαι Το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά τα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Σαν μου ζητάω, Έχω πάψει να είμαι θνήτρο. Ανεβαίνω ψηλά και αγαπάω, Δίχω όμα χρυσό Και χωρί τα φτερά, δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά.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 Αγκαλιάζω και κι εκεί αυτή την κομματάρα Μιχάλης Νικολούδης ο Ήλιος Θεός Εμείς το κάναμε γνωστό Απανταχού Οι άγνωστοι επισκέπτες Αρχές της δεκαετίας του 2000 Το παίζαμε συνέχεια στο κανάλι Αναστομπηρία Όταν έκανα εκεί μια πενταετία εκπομπές τους άγνωσους επισκέπτες, του οποίους μην τους χάσετε αύριο στις 8 εδώ στον albedo14.com. Ένα. Δεύτερον, η εκπομπή που μόλις τελειώνει θα παιχτεί σε επανάληψη στις 12 η ώρα για όσους είχαν διακοπές, για όσους μπήκανε αργά ή για όσους δεν την άκουσαν ολόκληρη ή να την με την ησυχία τους. Τρίτον, την Τετάρτη έχει τα πριβέ ραντεβού του ο Καρλ και όσοι θέλετε επικοινωνήστε τα στοιχεία είναι πάνω στο site, στη σελίδα του σταθμού αν τα βρείτε να κλείσετε τα ραντεβού σας. Το Σάββατο έχει το σεμινάριο του στις 5 η ώρα, επίσης κατά τον ίδιο τρόπο θα επικοινωνήστε ή απευθείας μαζί του ή στα τηλέφωνα που βλέπετε στο σταθμό. Παρασκευή και Σάββατο, επαναλαμβάνω στο Πολεμικό Μουσείο. Όσοι έχουν τη διάθεση και εφόσον του αρέσουν αυτά και έχει και ο καιρό καλοσύνη, θα πάνε να δούνε την έκθεση Ελλήνων τέχνη πολεμική. 3.000 χρόνια Ελλήνων πολεμιστών. Υπάρχουν φορεσιέ πολεμικέ από 3.000 χρόνια πριν από την αρχαιότητα μέχρι τι μέρε μα. Είναι μια εκδήλωση καταπληκτική. Παρασκευή και Σάββατο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Και την Κυριακή υπάρχει το Therapy Planet Festival Εναλλακτικό Εναλλακτική εκδήλωση είναι αυτή Στο Κάραβελ Ξέρετε που είναι το Κάραβελ Θα είναι εκεί και οι φίλοι μας Εγώ θα πάω το μεσημεράκι να δω φίλους Ο κύριος Μιχάλης Ζηγορείου Και ο Απολόνιο Αυτά από μένα Κάρολε Από μένα ε... Το έχω, το έχω. Λοιπόν, έχει. από μένα σκάσανε και κάνα δύο μηνύματα στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι, όντω. Κοίταξε να δει, εγώ δεν είμαι ο Βάροτσο. Ωραία, γιατί το μου λέμε. Ναι, αλλά όποτε έχω γράψει τη μανία τη φύση, προσέχετε, δύο-τρει φορέ το έχω γράψει, έχει χτυπήσει κόκκινο. Τώρα, α, ο φίλο μου ο Γιώργο Βασιλάκη μου στείλε τσάτσι κάφρη Βάζελη. Την καλησπέρα μα και έγινε τέλει, γιατί Διακόπηκε, δεν έχουμε τηλεόραση. Διακόπηκε το παιχνίδι. Από του Κάφρου. Έτσι. Ένθεν, ε, και, ένθεν κακήθεν Και επίσης και μια φίλη που μου στείλε και ρώτησε για τους Ανέλ Παιδιά α, Αρχίζει η σιγά σιγά α, Για Οικουμενική το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο Βέβαια στην πολιτική έχω μάθει να Το ρητό που λέει ποτέ μιλέ ποτέ Αλλά Δεν ξέρω κατά πως εξυπηρετεί Κανέναν να γίνει οικουμενική με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλο. Πήγε 10 και πάλι την τραβήξαμε. την κάναμε σε ντόνη. Σα ευχαριστώ που με τιμήσατε με τη ραδιοφωνική σα παρουσία. Κι εγώ το ίδιο, γιατί έχουμε κάνει ρεκόρ ακροαματικότητα για web radio παγκοσμίω. Αυτά είναι με στοιχεία που ήδη βλέπω κι εγώ και μου στέλνει η πλατφόρμα. Συν το Χρήστο το ΣΝΟ, που στηρίζει τεχνικά το σταθμό. Αυτό είναι συγκινητικό. Από το Σίτνεϊ μέχρι το Σάο Πάολο. Και από την κεντρική Ευρώπη μέχρι τη Βοστόνη. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, είναι το αυτονόητο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ευχαριστούμε για όσους μίνατε και μας κρατήσατε συντροφιά. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα κάτι έχω στο μυαλό μου. Θα κάνουμε πολύ δυνατή εκπομπή. Ε, την... Σε σχέση Κατευθύνω... με τον Μάτσου ήρθε ένα μήνυμα τώρα στο, στο Facebook το δικό μου. Λέει: Δεν χρειάζεται να έρθει το εντολή. Σκοτονόμαστε μεταξύ μα. Με ένα μάτσου να πούμε τι τζιχαντιστέ μα δέρνει τέτοια μαλακία εμά που δεν αναγκοινάρθουν τζιχαντιστέ. Ρε εδώ, παιδιά, εδώ. το ποδόσφαιρο είναι καζούρα. Να πα να γελάσει, να πειράξει το βασιλάκο. Να, ας ας βούμε, λίγο την ώρα να σου. με πειράξει το βασιλάκο έτσι. σε μένα και μέσα εκεί να πιούμε για τα τσίπουρά μα και να μην. Αυτό το πράγμα, ρε Λοιπόν. Ε, την επόμενη βδομάδα προσανατολίζομαι να κάνουμε μία εκπομπή με γεωστρατηγικά και οικονομικά δεδομένα, τίποτα άλλο. Αστρολογία, αν θα έχουμε πόλεμο, που μπορεί να έχουμε, γιατί μπορεί να έχουμε. Θα πάρεις σε τι αρισκά. Θε να βγάλω τα γλυκά μου καρκινάκια. Σα αγαπώ πολύ, μου, Μαρία Ανηφέρειου. Ε, μου κάνει εντύπωση. Οπότε. Ε, θα κάνουμε μια τέτοια εκπομπή Είτε στο Αστρολάμπορ Είτε στο info Παπάκι έτσι τώρα παίρνω λίγο τα πάνω μου ε, Στο Αλμπέντο ε, Εάν με... δεν γράφεις Και στο Αλμπέντο Μια σελίδα τη βδομάδα Να μπαίνει ο κόσμο να σε διαβάζει Και άλλη φίλοι δηλαδή Θα απολυθείς Στο λέω από θα... Όχι είναι υποχρέωση σου πρέπει να το κάνεις Δεν προλαβαίνω να μια στιγμή που μέσα. Εκεί που γράφει τα δικά, δικά σου κάθε μέρα, πέτα και μια σελίδα στο αλμπέντο και αν τη φτιάξει ο χιονισμένο, τη βάλει απάνω μπίνακα μέσα. Όχι, απλά χιονισμένο να παίρνει από το, το Λάμπορτ. Να κάνω. Δεν προλαβαίνω θα παίρνουμε δηλαδή κείμενα. Θα Σα... το μεθοδεύσουμε. Λοιπόν, Επίση, αυτό που θέλω να τονίσω. Μπείτε και στο blog ή στείλτε μου email. Τι θα θέλατε να μελετήσουμε πάνω σε αυτά που είπαμε γεωστρατηγικά, οικονομικά δεδομένα, για ποιες χώρες, για ποια τέτοια να το κάνουμε, γιατί καλός ή κακός ε, την εκπομπή τη σχηματίζεται με τη γνώμη σας και εσείς. Και όταν δεν υπάρξει καλέτα... Φτιάχνεται μόνο όταν κάτσει στην καρέκλα και μπαίνει το Έτσι. σήμα εισαγωγή. Σε πόσε φορέ έχω έρθει με σκαλέτα και την έχω βάλει στα ναι. άπλυτα. Ναι. Ναι. ναι, Όχι, αυτό είναι το ωραίο στο ραδιόφωνο και στη ζωντανή εκπομπή. Αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν. Πάμε. Α, ευχαριστούμε, λέει. Φιλάκια στην Αταλίτσα από τη Μάρθα. Γεια σου, Μάρθα μου. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ που με τιμήσατε με την παρουσία σα. Είδες έχω φτιάξει όνομα, λέει. Έτσι. Καληνύχτα, Ντόριο. Έτσι. Έχω φτιάξει όνομα. <laughs> Θέλω. Να προσέχετε τον εαυτό σας ε, Αργά το βράδυ ή αύριο Θα σηκωθεί και η εκπομπή Μέσα στο Αστρολάμπορ Και θα παίξει και στον Αλμπέντο Στις 12 η ώρα σήμερα το βράδυ Η συγκεκριμένη Λοιπόν, Επανάληψη, Σας ευχαριστώ ενοείτε. πολύ Καλό σας βράδυ Αύριο βράδυ εδώ Αγνωστοί επισκέπτες Εις 8 Καλό βράδυ